Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος, σε σε επίπεδο νομοθετικό Γιατί γράφονται τώρα αρκετά νομοσχέδια που αφορούν σημαντικά θέματα που Μπορεί να καθορίσουν ζητήματα στην περιφέρειά μας για τα επόμενα χρόνια mm -hmm. Είναι το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο του, στο Υπουργείο Εσυτερικών Που αφορά θεσμικές αλλαγέ τη αυτοδιοίκησης και του καλικράτη. Είναι στο Υπουργείο Μεταφορών νομοσχέδια τα οποία αφορούν ε, την, ε, τα υδατοδρόμια, την αλλαγή στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργία ε, υδατοδρομίων. Είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος νομοσχέδια τα οποία αφορούν ε, την αλλαγή στην, ε, στα, στα επίπεδα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργο. Ε, υπάρχει υπάρχει ένα οργασμός νομοθετικού έργου στον, στην οποίο εμείς πρέπει με παρεμβάσει στοχευμένες να έρθουμε είτε σε δύο επίπεδα τώρα να, να, να προλάβουμε αφενός γνωστά θέματα και προβλήματα τα οποία έχουμε να προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε mm -hmm. και αφετέρου να προλάβουμε ε, να μην γίνουν χειρότερα. Θεωρώ το δεύτερο ίσως λίγο πιο κρίσιμο γιατί το τελευταίο διάστημα οποτεδήποτε γίνεται αναφορά σε ένα νομοσχέδιο για τα νησιά είναι για κακό, δεν είναι για καλό. <σχεδί> λοιπόν, και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι σε μια κατάσταση εγκρήγορσης διότι ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα σε επίπεδο νησιωτικότητα μα έχει οδηγήσει σε ένα επίπεδο κάτω. Έτσι. <σχεδί> δεν έχουμε δηλαδή πετύχει κάτι. Πλέον ο, του νομοθετικού έργου είναι και μια περίοδος στην οποία έχουμε σημαντικές κρατά πόρων. Του ΕΣΠΑ 1420. Και δεν πρέπει και να το... λείπουμε από αυτές από αυτή ναι, την ναι, κατανομή. Από, από τι κατανομές πόρων, εμεί ε, πια είμαστε καταδικασμένοι σ' θάνατο. Δηλαδή, πρι... τη προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που μα εξόργησε ήταν η κατανομή του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, που μοίρασε ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε 13 περιφέρειες τη χώρα και βρεθήκαμε εμεί να δίνουμε λύσει στι αδικημένε περιφέρειε. Είχαμε 23 εκατομμύρια στην πρώτη κατανομή που μα πρότειναν. Στο τέλο βρεθήκανε με 21, γιατί ενισχύσαμε με 2 εκατομμύρια άλλε περιφέρειες μειονεκτικέ.